Έλαψε ολυμπιακό Ε, ε. ε. ε. <Χ regardez> ah. <σχώρα> Καλά Έχω κόσμο βάλει τώρα Να δώσω το κομπιούτερ Ήθελα μόνο να σου πω διάφορα τώρα <gleaper> <waffle> ε. Δεν μπορώ Δεν μπορώ Δεν, κουβέτες, Δεν γίνεται τώρα, ξέρετε και βγαίνει λίγο πιο να, να εντάξει, κάτω τώρα